Σήμερα πρώτη Κυριακή των Ιστιών λία αγαπητή Εν Χριστό αδελφή Γιορτάζει η Ορθοδοξία μας Δεν είναι τυχαίο Ότι σήμερα Καθόρισα να γιορτάζουμε την Ορθοδοξία μας Σήμερα που εορτάζουμε Την αναστήλωση των ιερών εικόνων 11 Μαρτίου ήταν Του 843 Όταν έγινε η αναστήλωση την εποχή εκείνη δεν υπήρχε το τέμπλο υπήρχαν στήλες και πάνω στις στήλες υπήρχαν έβαζαν, τοποθετούσαν τις εικόνες τότε λοιπόν έγινε η αναστήλωση έβαλαν πάνω στους στήλους τις εικόνες εκ νέου 11 Μαρτίου του 843 μία γυναίκα η αυτοκράτηρα Θεοδώρα σώζει την πίστη. Και είπα ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός αυτό γιατί η εικόνα έχει πολύ μεγάλη σημασία στην παράδοσή μας. Μέσα στην εικόνα συγκεφαλαιώνεται, περιλαμβάνεται ολόκληρη η θεολογία της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Ας δούμε όμως, Λίαν Συντόμος, τι ακριβώς εορτάζουμε σήμερα. Μπορούμε να πούμε ότι γιορτάζουμε τέσσερες εικόνες. Πρώτη εικόνα, γιορτάζουμε την εικόνα του Χριστού. Από την εβραϊκή λέξη «Τσελέμ» είναι η λέξη «εικόνα» που σημαίνει «φανέρωση της δόξας, της δόξης του Θεού». Στην Αγία Γραφή, ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού. Αυτός φανέρωσε τη δόξα του Θεού στον κόσμο, ο Χριστός. Αυτός είναι η πραγματική εικόνα του Θεού, του αοράτου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της αγίας τριάδος, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και χωρίς τον οποίο δεν έγινε τίποτε από όσα έχουν γίνει. Αυτός λοιπόν ο Χριστός αρκώνεται γίνεται άνθρωπος, θεάνθρωπος ήταν αόρατος απρόσιτος, απερίγραπτος και τώρα γίνεται ορατός, προσιτός, περιγραπτός μπορούμε να τον αναπαραστήσουμε μπορούμε να φτιάξουμε την εικόνα του η εικόνα λοιπόν του θεανθρώπου Χριστού επιβεβαιώνει το γεγονός ότι σαρκώθηκε η σάρκος είναι το θεμέλιο της Ορθοδοξίας, πάνω στον οποίο στηρίζεται και οικοδομείται η σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου ολοκλήρου. Δεύτερη εικόνα που γιορτάζουμε σήμερα, τον άνθρωπο. Εάν ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Χριστού. Κατ' εικόνα Θεού δεν είναι. Εικόν εικόνος είναι ο άνθρωπος. Ο Χριστός είπαμε είναι η δόξα του Θεού ε, και ο άνθρωπος είναι η δόξα του Χριστού Μπορεί ο άνθρωπος να φανερώσει το Θεό, το Χριστό μέσα στον κόσμο αν γίνει πραγματική και τέλεια εικόνα του Θεού αν θάσει στη Θεία Ομοίωση και αυτό γίνεται πότε όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κοινωνία με το Χριστό Τότε μπορεί να φτιάξει και να πραγματοποιήσει την εικόνα του. Τότε μπορεί να ανυψωθεί ο άνθρωπος και να γίνει πρόσωπο. Αυτό έχει πολύ μεγάλες προεκτάσεις στην καθημερινή μας ζωή. Μέσα στην Εκκλησία θα έχετε όλοι παρατηρήσει ότι δεν χωράει το απρόσωπο και το ανώνυμο. Ό,τι απρόσωπο και ανώνυμο είναι δαιμονικό. Μέσα στην εκκλησία στο επίκεντρο όλων όσων τελούνται εδώ μέσα είναι το πρόσωπο. <coughs> Πάρτε την προσκομιδή. Ονόματα. Από το πρωί διαβάζουμε ονόματα. Προχθές διαβάζαμε ονόματα. Συνέχεια με ονόματα ασχολούμεθα. Αλλά και όλες οι λειτουργίες, τα μυστήρια που γίνονται εδώ μέσα με το όνομα ξεκινάνε. Στέφεται ο δούλος του Θεού Κωνσταντίνος. Την δούλη του Θεού Μαρία. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Νικόλαος την εξομολόγηση του δούλου σου Ιωάννου στην κοινωνία όμως έξω από την εκκλησία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά υπάρχει μια άλλη νοοτροπία για την εφορία επί παραδείγματι είμαστε ένα νούμερο για τους πολιτικούς μία ψήφο. για την οικονομία ένα κεφάλι το κατακεφαλήν εισόδημα για τις τράπεζες ένα, ένας αριθμός κατάθεσης όλοι έτσι βλέπουν και αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο σαν μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης η ορθοδοξία όμως θέλει ακριβώς να απελευθερώσει τον άνθρωπο από οποιαδήποτε τυραννία και υποδούλωση να τον κάνει ελεύθερο προσέξτε η Ορθοδοξία δεν θέλει να δώσει ατομική ελευθερία αλλά προσωπική ελευθερία. Τρίτον, τρίτη εικόνα που εορτάζουμε σήμερα είναι οι εικόνες αυτές που φτιάχνουμε με τα χρώματα πάνω σε επιφάνειες ηλικές. Η εικόνα του Χριστού της Παναγίας των Αγίων, των Μαρτύρων. Οι εικόνες αυτές θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι δεν παρουσιάζουν απλώς τις μορφές των Αγίων αλλά αγιάζονται από τα πρόσωπα τα οποία εικονίζουν και αυτή η χάρη η Αγιαστική μεταδίδεται σε μας που προσκυνούμε τις εικόνες γι' αυτό και μπορούμε να εξηγήσουμε τις σταυματοργικές ενέργειες των εικόνων η εικόνα την ιερότητά τη την αντλεί από το πρόσωπο το οποίο εικονίζει. Όπως και ο Σταυρός, την ιερότητά του την αντλεί από το σχήμα του. Δεν υπάρχει ευχή για τον αγιασμό των εικόνων. Τέταρτη εικόνα που εορτάζουμε σήμερα είναι η δημιουργία, η κτήση, ο ολόκληρος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος αποτελεί εικόνα του Θεού. Όλος ο κόσμος φανερώνει τις ενέργειες, τις άκτιστες του Θεού. Ο κόσμος δεν έγινε από κάποια ύλη που προϋπήρχε πρώτα, την πήρε ο Θεός όπως λένε άλλες θεωρίες και δημιούργησε τον κόσμο. Ο κόσμος έγινε από το Θείο θέλημα. Ο κόσμος είναι αποτέλεσμα της ενέργειας του Θεού και αυτό αποδεικνύονται σήμερα από την πυρηνική φυσική μέσα σε όλη την κτήση σε όλη τη δημιουργία υπάρχει η ενέργεια του Θεού η οποία έχει διαφορετικά ονόματα ανάλογα με τα αποτελέσματά της ουσιοποιός, σοφοποιός ζωοποιός κλπ γι' αυτό και μέσα στην εκκλησία σεβόμαστε την ύλη δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ύλη τα πάντα μέσα από την ύλη αγιάζονται γι' αυτό και η θεολογία η ορθόδοξη και η εκκλησία είναι πολύ ευαίσθητη στο θέμα της οικολογίας στη μόλυνση του περιβάλλοντος επί που είναι αποτέλεσμα της πτώσεως και των παθών του ανθρώπου οι οικονομάχοι αρνούμενοι τις εικόνες τι αρνούνταν στην ουσία Την παρουσία του Θεού στον κόσμο Τη φανέρωση της χάριτος του Θεού μέσα στην ύλη Αρνούνταν δηλαδή τον αγιασμό της ύλη. Απέριπταν με άλλα λόγια πιο κάτω αν το πάμε Τη δυνατότητα αγιασμού και θεώσεως του ανθρώπου Ξέκοβαν δηλαδή το δημιουργό από τη δημιουργία και τη χάρη του γι' αυτό και η εκκλησία με αφορμή την οικονομαχία ανακεφαλαιώνει σήμερα όλη τη διδασκαλία της δεν περιφρονεί την ύλη τη σέβεται γιατί είναι έργο του Θεού αντίθετα η σωτηρία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύλη γιατί γιατί ο Θεός σαρκώθηκε ο Θεός πήρε πάνω του την ύλη, πήρε τη σάρκα. Γι' αυτό και ο Ιωάννης Δαμασκινό απαντώντας στους οικονομάχους, τι τους έλεγε, δεν λατρεύω την ήλι, αλλά αυτόν που έφτιαξε την ύλη. Αυτόν που για χάρη μου έγινε ύλη και καταδέχτηκε να μπει μέσα στην ύλη και, μέσα και έτσι κατεργάστηκε τη σωτηρία μου. Δεν θα πάψω έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Ταμασκηνός, να σέβομαι την ύλη που έγινε πρόξενος της σωτηρίας μου. Έτσι λοιπόν ανακεφαλαιώνω. Γιορτάζουμε σήμερα πρώτον την ορθή πίστη στο Χριστό. Δεύτερον, γιορτάζουμε τον κατοικόνα Θεού δημιουργημένο άνθρωπο, εικόνα του Θεού. Τρίτον, γιορτάζουμε την αποκατάσταση της τιμής των εικόνων, του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων κλπ. Και, και τέταρτον, εορτάζουμε την σωστή, την ορθή θεώρηση της ύλη και της κτήσεω. Με άλλα λόγια, γιορτάζουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αμήν, Έτι πολλά και σωτήρια.